Ναι. Μετά το διεξήφισμα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Τσίπρας δεν έχει κανένα στη διάθεσή του. Ίσως μόνο είναι πρώτο πράγμα της Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Ναι. Μόνο όχι έχει. Ναι. Τι κάνω λάθος. Ναι. Οπότε, τις θα πάει να στυπίσει κάτι ο μνημονιό. Ο Τσίπρας, μνημόνιο. Έλα μου, π... στον τόπο σου. είναι πράγματα αυτά, τι δουλειά έχει. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί έχει hey, γίνει να συμβάνει το οποίο δεν έχει δρώσει κανένα στα αυτή. Αυτό το σκηνικό με το παλικαράκι που το σένα σακή μου πατάτε, αυτά τα κακινόματα. Παιδί μου τέλειο, έγινε Δέα. Αφόσει. Ναι, ναι, αφού υπάρξει. Εσωτερική ευρώ. Και επίση 100 μέτρα τον σύρανε. Δεν τον πήγανε και με κιλάρισα, 100 μέτρα τι είναι. Α, α, από εδώ μέχρι το περίπτωση να πάει περισσότερο είναι. Συμφωνώ, να βάλει λοιπόν και το κομμάτι του πασχί μου που λέει λότα και φωτιά σε κράτο και ασθενόμου, για να μην ξεχαιόμαστε. Δεν θέλω α, να, α, να παρακινήσουμε α, σε Βία. Α όχι λάθο. Τη βία την παρακινούν μια στην νόμιμη. Λάθο. να είσα καλά.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 Ετοιμάζω κόλληβα για τρίμερα του Αντωνάκη. Αχού και τσουρεκάκι να έχει. τσουρεκάκι απ' <Και> όλα. <τσουρεκάκι> <Και τσουρεκάκι> Μην βάλει μέσα στα κόλληβα αυτά τα σημαίνια τη μαλακή <Και> στα κουφέτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν τα τρώω. Ναι. Γεια σα. Γεια σα. Παρακαλώ. Έχουμε μπλέξουν λίγο τι γραμμέ μα. Ποιο είναι, παρακαλώ. Μπλέξαν οι γραμμέ μα. Ποιο θέλετε. Έχουμε κάνει λάθο, συγγνώμη. Παρακαλώ, διορθώστε.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 Ούτε ο Μιχάλο Λιάκος δεν καταδέχει καθέσεις μαζί με τον Πάκη και τους λοιπούς. Φαντάσου. Και τον καλέσαι κιόλα. Τέτοιο χάλει. Άμα δεν είχε σταματάρα νιώθει ασφάλεια με χαμηλιά, να παίρνε κάτι. Και να δουλάσει τώρα ο Ranger ο Μεμαράκι. Δηλαδή με Ragers κάνει δουλειά, δεν κάνει τους... με Ragers. Δεν του είπε κανεί ότι του αριστερού δεν, τον... δεν του κάνουν τα λόγια αλλά τα έργα. Πάτο που είναι μαζί να κάθονται, με τον μάκι και του γυού. Ο κουτσού μα μιλιάζει γίνεται. Ήθε να δει τον παυλόπλο από κοντά. Να δει, ισχύει, υπάρχει, ζει, σα λέει. Το ακούμπησε και έφυγε δεν έκανε άλλο. Έτσι, αλλιώ έξερι ότι θα διαφωνήσει από την αρχή. Νομίζω πήγε έτσι την επίσημη.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 Έλεγε ότι το 61% που πήρε το όχι στο δημοψήφισμα ήταν όχι στο Τζίτρα. Τάχασα λίγο. Τι είπε, Είπε ότι το όχι στο δημοψήφισμα που βγήκε με 61% ναι. ήταν όχι στο Τζίτρα. Α, είσαι εντάξει. Καλή Εντάξει. Προφανώ πήγαινε να επισκεφτεί τον Αντώνη Κάρτο στην Καλαμάτα. Την πήραν τα ντουμάνια και γύρισε πίσω έτοιμη. <ΣΣΣΣ> Δεν εξηγείται αλλιώ. Δηλαδή έχω ακούσει μαφίε. <ΣΣΣΣ> αλλά το έχει τερματίσει. Καλό πρωτάθλημα, κάνουνε. <ΣΣΣ> ναι. Fidel, po jest ude minima? Sto Dzipra, z u Fidela Agapii tu Fidela i y Leola mm. Agapii mu Fidela Prowadzi Agapii mu Fidela Prowadzi Prowadzi mu Fidela Prowadzi mu Fidela Prowadzi mu Fidela Prowadzi mu Fidela Ο Καλαμούχη είπε: Πάτσε λε στον Κάστρο. Ο Φιντέλα έσυλε στον Κάστρο είπε: Μήνυμα. Ειω Τσίπρα είναι ο Έλλην Κάστρο. Πε να βάλει και τα δικά του τα Σαρδάμα αύριο. Τζίμιου δεν κάνει Σαρδάμα, είναι σωστό. Απλά μίλησε το μέσα του. Καρφώθηκε ο βρωμό μα το παίζει στο σε ο καιροκνήτη. <laughs> και και ο Γεροκνήτη. Βγήκε ο Ιριζέο από μέσα του. Τι θεωρεί τον Τσίπρα, <laughs> Κάστρο. <laughs> κάστρο τη αριστερά. Από <laughs> εκεί μέσα θα πολεμήσουμε. Ο Τσίπρα είναι το Κάστρο μα. Ε, βέβαια, βέβαια. Ποιο θα είναι. Ο κοτσού που θα είναι. Αγάπη μου φιντέλα Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή, την αγάπη μου βάλε στη ψυχή Σε κοντος την καρδιά μου, Ολα. σε κοντος την καρδιά μου, την βαστώ Έλα πάει η αντρική σχολή Τσαντρική παιδί μου, τι αντρική, τσαντρική Χάσαμε την τσαντρική σχολή Που θα βγαίνουν άντρες πια, όλοι οι φλώροι οι θα γίνουμε, αγραβάτοτοι Τα συγχαρητήριά μου, μια κοπέλα από το γάλο, που σα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο πελάρα μου, το βγάλει μου τα χαλάει λίγο βαριέσαι Πώ έρχεσαι στο γάλιω. Μετρό έχω Θα πω και στο μετρό, συγχαίνουμε, παιδί μου, να κουμπάω πού. Yeah. Θα μην πηγαίνει πέρα εδώ θα κουτρουβάλα. Yeah. Για να μπει στο μετρό και να φτάσει όσου θα πρέπει να κατηθεί από κάπου, που, μια κολόνα ένα. Δεν πιάνω τι κολόνε αυτέ, Του εγαλέού και κουμπάτε Έχουμε δήμαρχο συριζόιο, καθαρό, μα. Καθαρό είναι ο δήμαρχο του ναι, ναι. Δεν τον έχω δει αυτό ο μαλλιά, δεν είναι. Ναι, ναι. α νοσοκομείο. που θα έρθω, είναι αυτό καθαρό. <laughs> δεν πατάω, δεν Πε μου άλλο τρόπο εναλλακτικό να έρθω στο εργάλεο. Εγάλεο, το λέω και να τριχιάζω. 856 το λεωφορείο α, Και λεωφορείο θα πάρω. Ο. Τα λεωφορεία είναι κίνηση. Άλλο. Ο. Έχει και Πακιστανούς μέσα το λεωφορείο. Ο. Δεν το έχω. Δεν θέλω έχουν σέλα. Άλλο.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 Έχει εκδώσει και ο, ο Θήμιος ποιήματα στον Πογδάνο. Ναι, γιατί όχι. Γιατί λέει συνάδελφο ότι είναι. Κυρίως ε, κινέζικες παροιμίες ο Θήμιος έχει, μεγάλη συλλογή. Το ξέρω για τις κινέζικες παροιμίες. έτσι το μάθησε; Πάλι. Να ελληνικά όλοι μαζί τίποτα, άμια. Αυτό φοβόλουμε. Θα νικήσουμε όλοι μαζί. Ε, τώρα τι γίνεται. Ενωμένοι, φίλε, ενωμένοι με τα κατακάθια. Ενωμένοι ε, με, το... με τα κατακάθια να... θα πάει καλά, θα πάει καλά, εμπιστεύω. Ένα μπράβο στον κόσμο που ψήφισε κουκουέ, δεν βλέπογα τα γένεια μου, Πάγαμε πολύ λάσπη. Ο κόσμο του ψήφισε όχι να μην ψάρωσει. Να κρατήσει το όχι του, όχι στα μνημόνια, όχι στα νέα μέτρα και να πάει με αυτό να που μαζί του. Εγώ κατάλαβα ότι μεταφράστηκε αυτό σαν όχι στη ρήξη. Αυτό κατάλαβαν και οι κυβερνήσει. Κίττα να δει και τα σύμπωση. Περίργε, ναι. Ω, ρε, φίλε. Καλή Υπά φάση, καλή φάση. φάση. Το λες και κατάχρηση. Είσαι αποστολική. Ναι, ναι. Πείρα για την αγγελία, Παρακαλώ. Είδε στην αγγελία για κάτι έπαθε. Ναι, ναι, ναι. Τι έπαθε? Στο σκάφο. Για το σκάφο, ναι, είναι η περίοδο. Τώρα εγώ το πουλάω, δεν έχει τώρα τέτοια. Χρειάζομαι ρευστότητα. Χρειάζομαι ρευστότητα, ε. οι τράπεζε δεν ανοίγουνε, θα πουλήσω το σκάφο. Τι να κάνω. Εκεί μα κατάντισαν οι αλήτε. Να μείνω μόνο με ένα σκάφο. Το άλλο πουλάω δεν. Θέλω να λε πόσα μέτρα είναι. Δεν το έχω μετρήσει. Α, για το σκάφο λέμε. για Το σκάφο το είναι 14. 14 μέτρα. Ναι, ναι. είναι μπουγειόζικο. Πώ γίνεται να το δούμε, Θα πάμε κάτω στη Μαρίνα. Βε, μαρινάκι, την κάνει εσύ. Γεια σα. Ήρθαμε να δούμε το σκάφο. Θα πει Μαρίνα, να περάσετε, δείτε το. Εγώ ήρθα επίτευξη από την Κύπρο για να το εδώ εκείνο. Α, και η Μαρίνα Κύπρια είναι. Μαρίνα Φλίσβου είναι το επώνυμο. Θα πάμε ναι. να το δούμε. Εσεί εκεί ο πατριώτη ο Κύπριο. Και θα μου πείτε πώ σα φαίνεται. Μπορεί να το δοκιμάσουμε κιόλα. Είναι ναι. καλό στο ψάρι μα, τα γαμπή και έχω κάνει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, ναι. Πότε μπορούμε να το δούμε. Και αύριο, και αύριο. Πού να συναντηθούμε αύριο, να συναντηθούμε στο ελληνικό. Το ελληνικό, ναι, στο, στο καφέ. Το, ελληνικό, το, το, το το παλιό αεροδρόμιο, τι μου θύμισε τώρα. Ναι, ναι, το παλιό ναι, αεροδρόμιο. Ναι, στο παλιό, ναι. Έχω mm. και μια πίστα εκεί πέρα, κάνω αεροπλανάκι ψεύτικο. Αυτά τα drones, τα δυόλια yeah. που κάνουν φωτογραφίε ψηλέ. Ενώ που τελειώνει η γραμμή του μετρό, εννοώ. Στο σταθμό του μετρού. Ναι, το τέρμα γραμμίσου που λέμε. Τέρμα και γραμμίσου εκεί. Ναι, ναι. Εκεί θα είμαι, θα σε περιμένω. Θα κρατάω ένα ψηφοδέλτιο με το όχι, για να με γνωρίσει. Με το όχι. Ναι. Τι ώρα περίπου. Με σημεράκι μετά τι 2 να τελειώσω την εκπομπή. Εντάξει. Εντάξει, θα περιμένω. Να είσαι καλά, γεια. Να καλτάς μια λούτζα, να είσαι εδώ. Ή μια ζιβανία, κάτι.